Στοίχη 23 34 «Η παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας» 23 «Και δεν σας επενώ, διότι εγώ παρέλαβα από τον Κύριον το εντελώς αντίθετο από εκείνο που κάνετε εσείς. Παρέλαβα δηλαδή εκείνο που σας παρέδωκα, ότι ο Κύριος Ιησούς, την νύχτα που παρεδίδετο, έλαβε άρτον και αφού έκαμε ευχαριστήριον προσευχήν, έκοψε στη μάχια των άρτων και είπε» 24 Λάβετε, φάγετε. Τούτο είναι το σώμα μου που θυσιάζεται και τη στιγμή να αυτήν κόπτεται εις κομμάτια προς χάριν σα και προσωτηρία σα. Τούτο που κάνω τώρα μαζί σας, να το κάνετε συνεχώς, δια να ενθυμίσετε με ευγνωμοσύνη στη θυσία του Σταυρού που την επρόσφερα δια να σα σώσω. 25. Ω αυτό επήρε και το ποτήριον αφού ετελείωσε το δείπνον και είπε τούτο το ποτήριον εμπεριέχει το αίμα μου και είναι δι' αυτό η νέα διαθήκη που συνάπτεται και επισφραγίζεται με το αίμα μου. Να κάνετε τούτο πάντοτε για να ενθυμίσετε εμέ και την θυσία μου και θα κάνετε την ανάμνηση αυτήν κάθε φορά που θα πίνετε από το αγιασμένον αυτό ποτήριον. 26. Θα κάνετε δε με το ιερόν αυτό και μυστηριώδες δείπνων την ανάμνηση του Κυρίου διότι κάθε φορά που τρώγεται των άρτων αυτών και πίνεται το ποτήριον τούτο, κηρύτεται και ομολογείται δημοσία με πίστην και ευγνωμοσύνη τον θάνατον που διατησοτηρία των ανθρώπων υπέστη ο Κύριος. Και έτσι η ομολογία αυτή και η ανάμνηση του σταυρικού θανάτου του Κυρίου θα γίνεται συνεχώς και διακόπος μέχρις ότου έλθει ο Κύριος κατά τη δευτέρα του παρουσίαν. 27. Ώστε οποιοςδήποτε τρώγει τον άρτον αυτόν και πίνει το ποτήριον της κοινωνίας του Κυρίου αναξίως, θα είναι ένοχος διασέβιαν και βεβήλωσιν, την οποίαν αποτολμά εις το σώμα και το αίμα του Κυρίου. 28. Ας εξετάζει δε κάθε άνθρωπος με προσοχήν τον εαυτόν του και αφού προετοιμαστεί με την εξέταση αυτήν, τότε ας από τον καθαγιασμένο άρτον και ας πίνει από τον καθαγιασμένο ποτήριον». 29. Διότι εκείνος που τρώγει και πίνει αναξίως από τον καθαγιασμένο άρτον και ίνων, τρώγει και πίνει κατάκριμα και καταδίκνει στον εαυτόν του, επειδή δεν κάνει διάκριση του σώματος και του αίματο του Κυρίου, αλλά μεταχειρίζεται και τρώγει τα αυτά σαν να είσαν κοινέα τροφέ. 30. Διότι δε αν και χωρίς δοκιμασία του εαυτού σας τρώγεται και πίνεται το αίμα και το σώμα του Κυρίου. Δι' αυτό υπάρχουν μεταξύ σα πολλοί ασθενεί και άρρωστοι και απέθαναν αρκετοί. 31. Διότι αν και εξετάζαμεν με φόβον Θεού τον εαυτό μας, προτού να προσέλθουμε στην Θεία κοινωνίαν, δεν θα καταδικαζόμεθα από τον Θεό με αυτού του είδους τα τιμωρία. 32. Όταν δε κατακρινόμεθα από τον Κύριον με ασθενείας, τιμωρούμεθα δε παιδαγωγικός από Αυτόν, δια να διορθωθόμεν και μη κατακριθόμεν στην μέλουσαν ζωήν με τον κόσμο που ζει μακράν από τον Θεών. 33. Ώστε, αδελφοί μου, όταν συναθροίζεστε για να φάγετε το Κυριακόν δείπνων, περιμένετε ο ένα τον άλλον. 34. Εάν δε κανείς πεινά, αστρώγει στο σπίτι του για να μην γίνονται οι συνάξει σα εις καταδίκ τα δέλη πάπερ, των οποίων μου γράφεται σχετικώ προ το Κυριακόν Δείπνων, όταν θα έλθω, θα τα κανονίσω.